Όπως και προχθές, έτσι και σήμερα θα ήταν άδικο και άσχημο να μην υπούμε κάποια στοιχεία και διδάγματα για τη μεγάλη ημέρα που ανατέλει αύριο. Υπήρχε παλαιά μία θα λέγαμε φράση θα λέγαμε σαν παροιμία είχε μείνει από πολεμικές περιόδους η φράση αυτή τους αρχαίους έλεγε τα εξής των οικειών ημών πιμπραμένων ημείς άδετε δηλαδή σε κάποιους λαούς που δεν είχαν καταλάβει ακόμα ότι ο πόλεμος είχε αρχίσει και κεγόντανε τα σπίτια τους, αυτοί ακόμα τραγουδούσαν και νόμιζαν ότι είναι καιρός ειρήνη. Αυτό έμεινε στη συνέχεια, σαν παροιμία. «Των οικειών ημών πυμπραμένων ημείς άδετε, δηλαδή ενώ κέγονται τα σπίτια σας, εσείς τραγουδάτε ακόμα». Και αυτό το θυμήθηκα απόψε, γιατί έχει μεγάλη σχέση με την αυριανή Μεγάλη ημέρα. Ενώ τα, τα σπίτια μας, θα το έλεγα αλλιώς, τα μπατζάκια μας επιάσανε φωτιά και κεγόμαστε, εμείς έχουμε όρεξη για καρναβάλους και για χαρές και για τραγούδια και για χορούς και για ξενύχτια και διαμαρτύρονται, διάβασα σήμερα σε κάποια εφημερίδα διαμαρτύρονται προς το Δήμαρχο εδώ οι πατρινοί γιατί έπρεπε λέει να είναι πιο ζωηρές εφέντος οι καρναβαλικές εκδηλώσεις Σα είπα ότι αυτό για μένα έχει μεγάλη σχέση με την αυριανή ημέρα διότι αύριο η Αγία μας Εκκλησία μας παραπέμπει σε ένα δικαστήριο δικαστήριο στο οποίο δικαστήριο θα καθίσουμε όλοι κατηγορούμενοι. Ένα δικαστήριο το οποίο δεν θα αφορά κοσμικές υποθέσεις, δεν θα αφορά κοσμικές αδικίες, δεν θα αφορά λεπτομέρειες. Διότι δυστυχώς σήμερα τα δικαστήρια με λεπτομέρειες ασχολούνται και δεν ασχολούνται με την ουσία. Το δικαστήριο αυτό το οποίον θα γίνει και να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει και μην πλανηθείτε ποτέ ότι δεν πρόκειται να γίνει. Το δικαστήριο αυτό θα γίνει θέλει δεν θέλει ο καθένας μας. Στο δικαστήριο αυτό θα παραστούμε κατηγορούμενοι όλοι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όλος ο κόσμος, όχι μόνο αυτοί που ζούμε σήμερα, αλλά όλοι αυτοί που πέρασαν από τον πλανήτη αυτό, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ίσως και περισσότεροι που πέρασαν ποτέ από τη φλούδα αυτή της γης, όλοι θα πάμε σε αυτό το δικαστήριο. και το δικαστήριο αυτό θα το συγκαλέσει ο Θεός είναι το δικαστήριο αυτό που θα γίνει για να κρυθούν οι άνθρωποι για να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί εδώ η αδικία πλέον έχει κυριαρχήσει και σχεδόν κοντεύουμε να χάσουμε την έννοια της δικαιοσύνης κυριάρχησαν οι άδικοι Κυριάρχησαν οι αμαρτωλοί, κυριάρχησε γενικώς η αδικία και πλέον οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και αυτοί να αδικούν διότι βλέπουν ότι όσο υπέμειναν δεν επρόκειτο ποτέ να βρουν το δίκιο τους. Ασέχετε έχετε λοιπόν τη βεβαιότητα ότι θα γίνει το δικαστήριο αυτό και το οποίο δικαστήριο είναι βέβαιον βεβαιότατον ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Στο δικαστήριο αυτό θα είναι δικαστής ο Κύριος ο αλάνθαστος και δικαιότατος και κατηγορούμενοι θα είμαστε όλοι μας και θέλω αυτή τη λέξη κατηγορούμενη να τη βάλεις καλά στο μυαλό σου γιατί όταν σε καλούν εδώ τα κοσμικά δικαστήρια σε καλούν ως κατηγορούμενο Τρέμει η καρδιά σου και ξέρεις εκ των προτέρων ότι έχεις πολλούς τρόπους διαφυγής. Έχεις πολλούς τρόπους για να αμυνθείς. Παρόλα αυτά τρέμεις. Τρέμεις και σκέπτεσαι τι ποινοί θα σου βάλουν. Τη στιγμή που ξέρεις ότι και οι πίνες πλέον είναι πολύ χαλαρές, πολύ μικρές και τις οποίες πίνες. Έχεις και εκεί τους τρόπους να τις ελαφρύνεις ή και να τις εξαλείψεις εντελώς. Τρέμεις γιατί σκέπτεσαι μήπως η ποινή είναι οδυνηρή και παρότι είσαι βέβαιος ότι όσο οδυνηρές κι αν είναι αυτές οι πινές πάντως κάποια στιγμή παγώνει το αίμα μας Εξοικειώνονται οι άνθρωποι με αυτές τις πίνες και την να τις περνάνε ανοδίνος. Σήμερα είχα πάει πάλι στις φυλακές και βρήκα εκεί ανθρώπους με τους οποίους πολλές φορές και ομιλώ και συνομιλώ και οι οποίοι σου περιγράφουν ότι η πρώτη ώρα που βρέθηκαν στις φυλακές ήταν πράγματι πολύ οδυνηρή, αλλά περνώντας τα χρόνια επάγωσε η καρδιά τους. Περνώντας τα χρόνια θα λέγαμε ότι εσκληρύνθηκε το πετσί τους και πλέον δεν το έχουν βάλει και στο πολύ βαθύ μυαλό αφήνουν και περνάει ο καιρός και τρόπον τινά θα λέγαμε ότι συνήθισαν αυτή την κατάσταση. Όμως στα λέω αυτά για να βάλεις καλά στο μυαλό σου τι σημαίνει το εκεί δικαστήριο. Εκείνο το δικαστήριο. Και όταν ακούσει εκεί τη λέξη κατηγορούμενος, μην νομίσεις ότι έχει κάποια έστω και μικρή σχέση με τους κατηγορουμένους των δικαστηρίων αυτών Εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά Εκεί πρώτον δεν υπάρχουν τρόποι διαφυγής Εκεί δεν θα έχεις δικαστή που θα μπορέσεις να τον πλησιάσεις Εκεί δεν θα έχεις δικαστή που θα μπορέσεις να του μιλήσεις Εκεί δεν θα έχει δικαστή που θα μπορέσεις από τη θέση του κατηγορούμενου να του κλείσεις το μάτι για να του δώσεις να καταλάβει ότι είναι φίλος ή γνωστός σου. Εκεί δεν θα δικαστή ο οποίος σαν άνθρωπος θα μπορέσει να παραβλέψει τα κρίματά σου και τα ανομήματά σου. Εκεί ο δικαστής θα είναι ο ίδιος ο Κύριος. Θα είναι ο Θεός που σε αγάπησε και σε αγάπη αυτός ο οποίος έδωσε το αίμα του για σένα και οπωσδήποτε θα έχει απαιτήσεις από εμά εκείνη την ημέρα. Μας εξομάλυνε το έδαφος. Μας έδωσε όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να επιτύχουμε τη βασιλεία των ουρανών. Μας έδωσε προπάντων το ίδιο του το αίμα. Εσταυρώθηκε ο ίδιος επάνω στο σταυρό για να μην έχουμε την παραμικρή δικαιολογία ενώπιον του κατά την ημέρα εκείνη. Μας έδωσε όλα όσα χρειαζόμαστε και όχι μόνο. Μας έδωσε και εκείνα τα οποία πολλές φορές ίσως δεν μας χρειάζονταν όμως ο Κύριος θεωρούσε απαραίτητο να τα έχουμε. Επομένως, δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες και γνωριμίες σε εκείνη τη δίκη, τη μεγάλη, την επιφανή. Εδώ υπάρχουν και δικαστές που πιάνονται και δικαστές που λαδώνονται. Υπάρχουν και το είδαμε πριν από μερικά χρόνια, όταν στο παραδικαστικό κύκλωμα είδαμε να παίρνουν στη φυλακή εξαίσιες εξέχουσες μάλλον μορφές της δικαιοσύνης και να βρίσκονται σήμερα με τις ριγέ μπλούζες και να γελάει ο κόσμος μαζί τους. Ακριβώς διότι αυτό το παράδειγμα μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δικαιοσύνη στον κόσμο αυτόν δεν υπάρχει. Και αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις αυτές είναι και θα είναι πάντοτε εξαιρέσεις. Στο δικαστήριο εκείνο θα υπάρχει μία ακόμα ιδιαιτερότητα. Δεν θα, υπάρχουν δικαστε... δεν θα υπάρχουν δικηγόροι να σε υπερασπιστούν. Εδώ επιβάλλει ο νόμος να έχεις το δικηγόρο σου. Ακόμα και εκείνος που δεν θέλει να έχει δικηγόρο υποχρεούται εκ του νόμου να έχει κάποιον να τον υπερασπιστεί. Εκεί δεν χρειάζονται δικηγόροι. Δικηγόροι εκεί θα είναι οι ίδιες μας οι πράξεις. Εκεί θα δούμε τις πράξεις μας τις ίδιες. Εκεί θα ανοίξει η τηλεόραση του ουρανού. Εκεί θα αποκαλύψει ο οφθαλμός ω τα πάνθορα. Θα αποκαλύψει όλα τα κρύβια και τα αγαφανερά των ανθρώπων. Θα αποκαλυφθούν οι πράξεις μας, τα έργα μας, οι διαλογισμοί μας. Όλα εκείνα τα οποία νόμισες ότι δεν σε είδε κανείς όλα εκείνα, τα οποία νόμιζες ότι «σε βλέπουν μόνο η τύχη του δωματίου σου» ή η τύχη άλλων δωματίων. Όλα εκείνα που νόμιζες ότι έχεις κρυφά από τον άντρα σου και από τα παιδιά σου ή από τη γυναίκα σου και από τα παιδιά σου όλα εκείνα, τα οποία νόμιζες ότι δεν τα έμαθε ποτέ κανείς επειδή υπάρχει ο που τα βλέπει όλα και υπάρχει και χαρτί που τα γράφει όλα ένα χέρι που τα γράφει όλα έτσι εκείνη την ημέρα θα δει η τηλεόραση του ουρανού. Αν ο άνθρωπο κατάφερε να φτιάξει ίντερνετ και κατάφερε να φτιάξει τηλεοράσει και κατάφερε να φτιάξει κομπιούτερ, φαντάσου ο Θεό τι μπορεί να φτιάξει και τι μπορεί να μα δείξει εκείνη την ημέρα. Θα δούμε τον εαυτό μα φωτογραφισμένο, μαγνητοσκοπημένο και θα δεις Και θα μιλούν τα έργα σου τότε. Οι δικηγόροι σου θα είναι τα έργα σου. Και δεν θα έχει πλέον μιλιά για να μιλήσεις μπροστά στο Θεό είτε να ανακαλέσεις, να αναιρέσεις αυτά τα οποία θα φαίνονται είτε να τα επιβεβαιώσεις θα είναι πλέον μπροστά σου από όλα θα ακούσετε τους ύμνους αύριο βίβλια ανοίγονται και τα κρυπτά τους σκότους δημοσιεύονται αυτά τα οποία νόμισες ότι δεν τα κανείς θα δει ότι θα έρθει η στιγμή και η ώρα που θα τα μάθουν οι πάντες. Δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Γι' αυτό πρόλαβε να εξομολογηθείς, πρόλαβε να μετανοήσεις, πρόλαβε να φύγουν αυτά από πάνω σου, διότι έτσι μόνον δεν πρόκειται να μαθευτεί ποτέ τίποτα και μόνο έτσι πρόκειται να τα διορθώσει και να τα συγχωρέσει ο Θεός. Στο δικαστήριο εκείνο, θα υπάρξουν και άλλες ιδιωτερότητες. Στο δικαστήριο εκείνο η απόφαση θα είναι οριστική και αμετάκλητη. Εδώ παίρνει το δικαστήριο μια απόφαση και αμέσως τρέχουν οι δικηγόροι να παραπέμψουν την υπόθεση σε έφεση, σε εφετίο, να πάει στον Άριο Πάγο, να πάει ακόμα και σε διεθνή δικαστήρια. Εδώ βλέπετε δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Πρώτα πρώτα να αμφισβητήσεις τη δικαιοσύνη του Θεού, να αμφισβητήσεις το αλάθητον του Θεού, να αμφισβητήσεις την ορθότητα της αποφάσεως του Κυρίου και δεύτερον πού να την παραπέμψεις την απόφαση, σε ποιος, ποιος να παναπάρει την απόφαση. Αν δεν ελπίζεις τον Θεόν ποιο άλλο θα σου δώσει τη σωστή απόφαση. Δεν υπάρχει λοιπόν ανάκληση της απόφασης και η απόφαση θα είναι οριστική και αμετάκλητος θα είναι ισόβια ισόβια κυριολεκτικά ισόβια όχι ισόβια μέχρι να πεθάνεις αλλά ισόβια αιωνίως αιώνιος παράδεισος ή αιώνια κόλασης αυτή θα είναι η αιωνια κολαση αυτη θα ειναι η αποφαση εδώ τουλάχιστον όταν τιμωρούνται οι άνθρωποι ισόβια αφήστε πλέον που καταργήθηκε και αυτή η ποινή των ισοβίων αλλά και όταν υπήρχε ήλπιζε ο άνθρωπος ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει και πλέον το Πνεύμα του Ελεύθερο θα πετάξει στον Θεό και εκεί θα το βρει το δίκιο του αν ήταν αδίκος κατηγορούμενος εδώ στη γη. Εδώ όμως στο δικαστήριο αυτό τα ισόβια είναι ισόβια η αιωνία κόλασης και ο αιώνιος είναι πραγματικό της. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αδελφοί μου, έχετε το και αυτό κατά νουν. Εκεί δεν αλλάζει η κατάσταση. Εκεί δεν αλλάζουν τα πράγματα. Είναι τόσο σαφή τα λόγια του Κυρίου και τόσο κρυστάλλινα που δεν αφήνουν περιθώρια να φτιάξεις με τη φαντασία σου διορθωτικέ καταστάσεις προκειμένου ο Κύριος να δώσει μια λύση εκείνη τη στιγμή να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι του Άδου και να βρεθούν στη βασιλεία των ουρανών αυτό έγινε μια φορά μόνο όταν ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη και εκεί επήρε όλους τους κρατουμένους του Άδου και τους έφερε στη βασιλεία του τώρα πλέον δεν ξαναγίνεται τώρα πλέον εκείνο που θα σε δικαιώσει είναι προπάντων όχι τα έργα σου όχι τα έργα σου μην ελπίζετε στα έργα. Έργα δεν έχει κανεί, Τι να δείξεις. Όλα σάπια είναι. Όλα βρωμερά είναι. Εκείνα που λέμε εμεί καλά, τα έχουμε εμπολιάσει με το μικρόβιο του εγωισμού μας και είναι επομένως και εκείνα ακόμα άχρηστα είναι. Ένα θέλει ο Κύριος να ηδί. Την πραγματική σου μετάνοια και την πραγματική σου προσφυγή στο έλεος του Κυρίου τίποτε άλλο του θέλει έργο ούτε παρουσίασε ποτέ κανεί ούτε θα παρουσιάσει ποτέ κανείς διότι τα έργα των ανθρώπων είναι μουχλα και σαπίλα όσο καλά κι αν είναι και ενώπιον του Θεού δεν αντέχουν μπροστά στην τελειότητα του Θεού δεν αντέχουν εκείνο που ζητάει ο Κύριος είναι να δει τα δάκρυα της μετανοίας σου και τα δικά σου και τα δικά μου κι αν φύγω με αυτά τα δάκρυα ω εφόδιο είναι αρκετά και τις πόρτες του Παραδείσου να ανοίξουν και το έλο του Κυρίου να εξηγήσουν και τη χάρη του Παραδείσου να βιώνουν αιωνίως πλέον. Αυτή την κατάσταση σας εύχομαι στο υπόλοιπο της ζωή ημών. Αυτό που λέει ακριβώς η αίτηση εκείνη της Εκκλησίας μας των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετάνια εκτελέσε παρά του Κυρίου Εττυσόμεθα. Να ζητήσουμε από τον Κύριο το έλεος, τη μετάνοια και τη χάρη Του και να μπορέσουμε να βρεθούμε κοντά Του όταν θα μας καλέσει. Αυτά εν σε σχέση με τη μεγάλη ημέρα που ανατέλει αύριο του μεγάλου παγκοσμίου διεκαστηρίου, που όπως είπα θα γίνει όσο και αν θέλουν κάποιοι να, να παραμυθιάζονται και να προσπαθούν να μας παραμυθιάσουν ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα θα γίνει και θα παραγίνει και τότε θα δουν και αυτοί και θα απογοητευτούν δυστυχώς αν δεν αλλάξουν και αυτοί και αν δεν μετανοήσουν Προχτέ. Ερχόμαστε τώρα κανονικά στο ιερό μας κείμενο Προχτές είχαμε εξηγήσει Τους στίχους 8 και 9 Και εκεί στο στίχους, στους στίχους αυτούς Μιλήσαμε για τη φρόνηση Δηλαδή Το σωστό μυαλό Τη σωστή σκέψη και σας είπα ότι η σωστική σκέψη, σωστό μυαλό σημαίνει το μυαλό σου να δουλεύει κατά των νόμων του Θεού. Και αν θέλει να σου διευκρινήσω κάτι, το μυαλό σου είναι φτιαγμένο για να δουλεύει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Το διαστρέψαμε εμείς το μυαλό μας, εμείς το χαλάσαμε. Εμείς το καταστρέψαμε βάζοντας μέση, μέσα σκέψεις ανήθικες, ακάθαρτες, πορνικές, συκοφατικές, δυσφημιστικές, δολοφονικές, βλασφημικές. Όλα αυτά που περνούν από το μυαλό μας διέστρεψαν την αγιότητα του μυαλού μας. Ο Κύριος ο Σάγιος και Τέλειος μας έδωσε μυαλό τέλειο να σκεπτόμαστε τέλεια και να μην κάνουν λάθος οι νοητικές μας δυνατότητες. Μας είπε λοιπόν προχτές ότι όταν το μυαλό σου το έχεις και δουλεύει σωστά τότε, τότε προσέχεις τον εαυτό σου. Ωραία ταιριάζει αυτό απόψε. Όταν το μυαλουδάκι σου το βάζεις και, και σκέπτεται τη Βασιλεία του Θεού και τον νόμο του Κυρίου και τίποτε άλλο. Παραξηγήστε με, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, πώς το λέει. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά, ούτε σπίτια, ούτε δουλειές. Τίποτε άλλο, παραξηγήστε με, δεν με ενδιαφέρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτε άλλο με σκέφτεστε. Ο κύριο το είπε. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Και τα αυτά πάντα προστεθήσετε. Εγώ ενδιαφέρομαι για αυτό, λέει ο κύριο. Μη στενοχωγές. Και για την οικογένειά σου εγώ σκέφτομαι και για το παιδί σου εγώ σκέφτομαι και για το σπίτι σου εγώ σκέφτομαι και για τη δουλειά σου εγώ σκέφτομαι. Ο Κύριος θα σκέφτεται αυτά. Ο κύριο ένα ε, θέλει να μέσα στο μυαλό σου πάντοτε. Και να μην φεύγει ποτέ από το μυαλό σου. Και αυτό είναι η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη, το δικαστήριο που έχουμε αύριο και η δικαιοσύνη. Αυτό. Μην τα αφήνεις αυτά τα δυο να φεύγουν από εδώ. Αυτό θα είναι η μέρημνά σου. Αυτό θα είναι μόνο ο σκοπός για τον οποίο ζεις σε αυτή τη ζωή. Ο Θεός δεν σε έστειλε ούτε η οικογένεια να φτιάξει, ούτε παιδιά να φτιάξει. Όχι. Ο Κύριος σου τα έδωσε τα παιδιά και αυτός θα τα φτιάξει τα παιδιά και αυτός θα τα μεγαλώσει τα παιδιά. Μην ανήσυχες. Εσύ το μόνο που θα έχεις στο μυαλό σου είναι να κάνεις το θέλημα του Θεού ανά πάσα στιγμή. Μη γίνεσαι εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Δεν σου ανέθεσε ο Θεός ούτε να φτιάξει σπίτια, ούτε να φτιάξει περιουσίε, ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά. Λάθος είναι αυτό. Αυτά στα να τα έχει ο Θεός στο μυαλό του. Αυτό που θέλει ο Κύριος να έχει εσύ στο μυαλό το δικό σου είναι πως θα σωθεί η ψυχή σου. Και σας ερωτώ, φτιάξατε οικογένειε φτιάξατε, πείτε μου φτιάξατε. Πού καλά σα τα παιδιά ή μου το να τα ειδώ τα καλά σας τα παιδιά. Α, α, τι κουνά τα χέρια σας, τι κουνά τα χέρια σα. Εσείς δεν είπατε ότι θα φτιάξετε οικογένεια. Εσεί δεν τα λέγατε αυτά. Εσείς δεν είπατε ότι θα φτιάξετε σπίτια. Πού είναι τα σπίτια, σα φέρτε τα σπίτια σε τα δω. Πού είναι η οι οικογένειά σα η οι καλέ, πού είναι ο άντρα ο καλό, που όταν τον έβλεπε προγαμιαία τον έλεγε ότι είναι ο Θεό, ο Θεό του σύμπαντα, πού είναι η γυναίκα σου, η κούκλα σου, η... πώ τη λέτε εκεί πέρα ξέρω εγώ, να μην λέω φράσει γελίε που γελά... γελάτε κι εσεί ίδιοι που τα λέτε. Πού είναι λοιπόν αυτά Τι γίνηκανε Πού είναι τα παιδιά σας Μαζεύτε τα πού είναι Σε ποια κέντρα γυρνάνε απόψε Ποιος τα κατέστρεψε Εγώ τα κατέστρεψα Ποιος τα ξαμόλυσα στον δρόμο Εγώ τα ξαμόλυσα στον δρόμο Οκτώμενος φρόνησιν Απόκτησε φρόνηση του Θεού Βάλε στο μυαλό σου σωστό μυαλό Βάλε κανονικά να κινείται το μυαλό σου στους ρυθμούς του Θεού και δεν θα αποτύχεις. Δεν θα αποτύχεις. Έχει άλλο τη μέρη με το παιδιώνσει και εκείνο θα το μεγαλώσει. Ξέρει πολύ καλύτερα από σένα να ξέρει να μεγαλώνει παιδιά και τους. Πολύ καλύτερα. Αυτά μας είπε προχτές εν ολίγης. και τώρα συνεχίζουμε στίχος 10 ουσιμφέρει άφρονη τρυφή και εάν η κέτης άρχισε μεθύβρεως δυναστεύει δηλαδή η καλοπέραση είναι πάντοτε κάτι το αρνητικό μην κοιτάτε που όλοι τη θέλουμε μην κοιτάτε που όλοι την επιθυμούμε σε όλους αρέσει να έχουμε πολλά και να περνούμε καλά αυτά είναι διαστροφή του Ευαγγελίου ο Κύριος που μπορούσε να έχει τα πάντα όταν ήρθε εδώ στον κόσμο αυτόν έζησε ασκητικότατη ζωή. Θυμάστε δεν είχε πού την κεφαλή κλείνει. Θυμάστε δεν είχε σκέπασμα να σκεπαστεί. Γεννήθηκε μέσα στη φάτκη των αλόγων. Εξάπλωνε κατάχαμα με σκέπασμά του τον ουρανό. Σπίτι δεν είχε, ρούχα δεν είχε, τροφές δεν είχε. Και όταν τον παρουσιάζει η Αγία Γραφή να τρώει κάτι, εκείνο είναι μόνον κρύθινο ψωμί. Σπάνια τον βλέπουμε να τρώει λίγο ψάρι. Και τίποτε άλλο. Και αυτό που έκανε ο Κύριος, οφείλουμε να το κάνουμε και εμείς. Θα μου πείτε δηλαδή τι θες να μας πεις τώρα. Μας κάνεις καλοκαίρους. Θα σου φέρουμε εδώ πέρα τους δημοσιογράφους Με απειλήσαν κάποτε, το ξέρετε αυτό. Με απειλήσαν κάποτε σε κάποιο κύριο. Με απειλήσαν. Θα σου φέρουμε, λέει, τον Τράγκα. Θα σου φέρουμε τον Τριανταφυλόπουλο. <Κι> θα σου φέρουμε τον άλλον Λέω, πηγαίνετε να του φέρετε. Πηγαίνετε να του φέρετε. Εγώ λέω, Ξέρετε ποιο θα σα φέρω. Με κοιτάξανε, απορρίσανε, σου λέξεις και εσύ να μας φέρεις Ναι, έχω και εγώ το δικό μου τον υπερασπιστή λέω Εσύ έχετε τον Τράγκα και τον Τριέτα Φιλόπλο Που εγώ δεν με συγκινούν Δεν με ενοχλούν, δεν με τρομάζουν Σας πω εγώ ποιο θα σα φέρω Λέω, το Χριστό Το Χριστό Και τότε θα δούμε ποιος θα έχει δίκιο Εγώ θα σας φέρω το Χριστό Αν ξέρετε εσεί με απειλείτε και τότε θα δούμε ποιο έχει δίκιο. Και τότε θα δούμε ποιο θα κλάψει. Ου συμφέρει άφρονη τρυφή. Είπαμε η τρυφή η καλοπέραση είναι πάντοτε αρνητική. Όμως, όμως τώρα προσέξτε θα δούμε μια ιστορία τώρα. Την ιστορία της τρυφή. Όμως ο Κύριος επέτρεψε σε πολλούς ανθρώπους να τα έχουν όλα, να έχουν όλες τις ανέσεις, να ζουν μέσα στη χλυδή, να ζουν μέσα στην καλοπέραση, να έχουν τα ωραιότερα φαγητά, να έχουν τα ωραιότερα ρούχα, να ζουν κάτω από τις ιδανικότερε συνθήκες. Μα ο Χριστός μου λες, θα μου πεις πάλι, ο Χριστός θέλει τη φτώχεια, θέλει την ασκητική ζωή. Γιατί τα δίνει αυτά. Α, εδώ είναι, είναι, η, απάντηση εδώ, είναι η απάντηση εδώ. Ξέρετε που τα δίνει ο Κύριος αυτά. Σε εκείνου που δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για τον εαυτό τους. να σας πω δύο-τρεις ιστοριούλες. Έχετε κουράγιο να με ακούσετε. Λοιπόν. Πρώτον. Πάμπλουτος άνθρωπος ο Αβραάμ, Το ηρωικό εκείνο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει τα πάντα. Τεράστια περιουσία. Τεράστια. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος της γης τότε ο Αβραάμ. Τον απολαμβάνει τον πλούτο του. Όχι. Όχι. Έχει τον πλούτο του αλλά γιατί. Για να τον απολαμβάνουν οι άλλοι. Και θυμάστε ότι ο Αβραάμ ζει για τους άλλους. Το σπίτι του είναι ξενώνας. Και αυτός τα αγαθά του τα παραθέτει να τα απολαμβάνουν οι ξένοι που έρχονται στο σπίτι του. Και αυτός κάθεται υπηρέτης των ξένων που μπαίνουν μέσα στο σπίτι του. Και έχει τόση αγάπη και τόση ταπείνωση που σε εκείνο το σπίτι αξιώνεται το Αβραάμ να δεχτεί την Αγία Τριάδα, τον ίδιο το Θεό. Επομένως, να ένας πλούσιος. Ένας πλούσιος με τεράστια περιουσία που όμως την περιουσία του την διαθέτει για τους ξένους, για τους άλλους. Τέτοιο πλούτο δίνει ο Θεός. Πλούτο όχι για να τον φάσει, αλλά για να τον διαθέσεις, να τον διαχειριστεί σωστά. Να δώσεις τους άλλους και εσύ να παραμένεις φτωχός. Να σου δείξω άλλο, είναι ένα πλούσιο. Ο Ιώβ Πλούσιος Διάβασε την ιστορία του Αν έχετε την Παλαιά Διαθήκη Διαβάστε εκεί στον Ιώβ Το βιβλίο, το ομώνυμο βιβλίο του Που λέει όλη την ιστορία του Να δει τι είχε αυτός ο άνθρωπος Τι είχε Όχι τι είχε, τι δεν είχε Όχι τι είχε, τι δεν είχε Αμέτρητα ζωντανά, αμέτρητη περιουσία αμέτρητα χτίματα αμέτρητα για να τα ευχαριστιέται ο ίδιος; όχι ελεήμον έτσι τον ονομάζει ο Κύριος. Παρότι είναι πλούσιος, όταν τον πλησιάζει ο διάβολος και του λέει άφησέ με να πάω να πάω να πειράξω τον Ιωβ. Του λέει ο Κύριος, κατάλαβες ότι είναι ο πιο άγιος άνθρωπος στη γη. Τι σημαίνει άγιος, πλούσιος. Άγιο σημαίνει εκείνος που βιώνει τον Θεό. Και όποιος θέλει να βιώσει τον Θεό μόνο πλούσιο δεν γίνει. Δεν υπάρχει δε δηλαδή, η άγιος καλύτερος από αυτόν επάνω στη γη. Και για να δεις πόσο φτωχά ζούσε όταν ήρθε η ώρα και τα σε όλα του τα πήρε θυμάστε όλα ο Κύριος τον λίστεψαν δεν τους σκότωσαν τα παιδιά του δεν άφησαν κανένα τίποτα απολύτως δεν ταράζεται καθόλου σαν να μην δηλαδή σαν να μην τάξουν. ο Κύριος τα δώσε, ο Κύριος του τα πήρε ας τα πάρει δικά του είναι Ποιο το λέει από εμάς αυτό κανένα. Κανένα. Κατά τα άλλα στην εξομολόγηση παπούλι δεν έχουμε τίποτα όμω. Έτσι παπούλι δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε άγιοι εμείς έτσι, είμαστε άγιοι εμείς Ε! Δεν έχουμε τίποτα παπούλι τίποτα. Έχι. Το ότι είμαστε κολλημένοι επάνω στην περιουσία δεν είναι τίποτα αυτό, τίποτα. Πολύτω. <ΣΣΣ> Να σα δείξω άλλο πλούσιο. Υπάρχουν και άλλοι πλούσιοι. Και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε, κοντά μάλλον στην Καινή Διαθήκη, κοντά στον Χρυσόστομο βλέπουμε μια περίφημη πλούσια γυναίκα, την Ολυμπιάδα, η οποία διαθέτει όλο τον πλούτο της δια των χρυσότομο. Πλούσιος ο Σολομών, ο βασιλιάς. Πλούσιοι, άλλοι βασιλείς, Άγιοι. Προχτές γιορτάζαμε έναν Άγιο, Άγιο, Άγιο, Αυτοκράτορα Άγιο, Αυτοκράτορα. Έχουμε και Αυτοκράτορες αγίου και Αυτοκράτηρες Άγιες. Βλέπουμε την Αγία Όλγα, την Βασίλισσα να έχει μέσα από τα χρυσά φορέματα που φόραγε να φοράει τραγίσο δέρμα το οποίο δέρμα το τραγίσο τι είχε κάνει το κορμί όλο μία πληγή. Πλούσιοι ήσαν, αλλά φτωχά ζούσαν. Τυραννικά ζούσαν. Αλλά θα δώσω εδώ μία απάντηση. Σε αυτούς δίνει ο Θεός τον πλούτο. Γιατί? Γιατί, γιατί είναι μυαλωμένοι άνθρωποι. Και τον πλούτο αυτό που τους το δίνει ο Θεός αυτοί δεν τον διαχειρίζονται για τον εαυτό τους τον διαχειρίζονται για τους άλλους. Ό,τι τους δίνει ο Κύριος δεν είναι δικό τους είναι για τους άλλους. Η βασίλισσα Ιόλγα που σας ανέφερα βασίλισσα Ιόλγα, τη νύχτα λέει, όταν νύχτωνε έβαλε ένα τσεμπέρι και φοράγε πουραλιάρικα ρούχα και έβγαινε σαν γύφτησα στους δρόμους γύφτησα. Σαχύφτισα. και έπαιρνε σακουλάκια με λύρες και παίρναγε από τα σπίτια των φτωχών και άφηνε τις λύρες για να μην μπορεί κανεί να τη διακρίνει ότι ήταν η βασίλισσα ο Θεός λοιπόν δίνει τον πλούτο στους μυαλωμένου ανθρώπους όμως μερικές φορές τον έδωσε και στους άμυαλους γιατί τον έδωσες τους άμυαλους για να δεις ότι οι μεν μυαλωμένοι με τον πλούτο οι δε άμυα λιπολάστηκαν τον δίνει επί παραδείγματον τον πλούτο που να δούμε έναν άμυαλο πλούσιο τον άφρονα που λέει παραγωγή τι δεν του τι δεν είχε εκείνος Άλλο εκτός από τον εαυτό του δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ενώ οι μυαλωμένοι πλούσιοι βλέπουν τον άλλον, οι άμυαλοι πλούσιοι βλέπουν μόνο τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει άλλος. Σκέφτεται πως θα φτιάξει αποθήκες, να αποθηκεύσει τα καινούργια αγαθά, να μην δώσει σπόρο, σιτάρι σε κανέναν, να τα φάει όλα μόνος του. Βλέπουμε την άλλη παραγωγή, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Ο φτωχό μες τα πόδια του δεν έφαγε ποτέ μια φέτα ψωμί ζεστό. Ούτε πέφτανε από τα τραπέζια, εκείνα τα ψίχουλα, τα ψίχουλα, έτρεχε και αυτός να τα μαζέψει με το δάχτυλό του για να τα φάει να χορτάσει την πίνα του. Θες άλλο να πλούσιο, μα πόσο θα σου αναφέρω. Όλοι οι βασιλείς που πέρασαν από το προσκήνιο Σας έδειξαν τρει τέσσερους βασιλείς που αγιάστηκαν Υπάρχουν όμως 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 15000 βασιλείς Που κολλάστηκαν οι υπόλοιποι Γιατί, γιατί βλέπεις ο πλούτος ήταν δικός τους Τα λεφτά ήταν δικά τους Περιουσία ήταν δικιά τους, έτσι την νόμιζαν δεν έδιναν ούτε νερό στον αγγελό τους όπως λέει ο λαός Δεν έδιναν Δεν έβλεπαν αν ο άλλος έχει ή δεν έχει δεν τον, ενδιέφερε. δεν τον ενδιέφερε Ας σας δείξω και ένα άλλο πλούσιο Τους πλούσιους του δικούς μας, τους σημερινούς Ποιος γελάσε Γελάσατε έτσι, γελάτε Γελάτε, ξέρω Γιατί μετά έχετε στο νου σα, Πάλι να πάτε να ψηφίσετε Να πάτε, να πάτε Να πάτε Εκεί θα σας γδέρνουν, εκεί θα σας πίνουν το αίμα, εκεί θα σας κοροϊδεύουν, εκεί δεν θα σας αφήσουν τίποτα στην τσάδα και στο πορτοφόλι σας και τα ρούχα σας θα σας πάρουν και εκεί εσείς θα λες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Δε θα, δεν θα ξεκουλήσεις από εκεί πέρα. <κυρίζει> Γιατί ποτέ δεν θα βάλετε μυαλό. Οι πλούσιοι της σημερινής εποχής. Σα έδωσαν τίποτα, σα λυπηθήκαν μήπω εσά, του φτωχού. Λυπηθήκαν, μάλλον, μήπω αυτού που παίρνουν 200 ευρώ σύνταξη το, το μήνα του. Λυπηθήκαν, μήπω είδατε εσεί κανέναν να βγάλει το πορτοφόλι του ή να πει με στη βουλή και να πει ρε, παιδιά, εμεί είμαστε, είμαστε εκατομμυρίουχοι. Καταντήσαμε λίσταρχοι, καταντήσαμε. Ανοίξτε τα πορτοφόλι, θα τα μοιράσουμε στο λαό, αν δεν υπάρχουν λεφτά. Να μοιράσουμε. Ακούσατε τίποτα τέτοιο. Αν ακούσατε πες μου το πει αυτό. Να πάνω εγώ να του κρεμάσω εικόνα. Που, πού είναι ποιος είναι αυτός. Κανείς. <χωρή> οι πλούσιοι σήμερα έγιναν οι δυνάστες. <χωρή> οι δυνάστες. Δεν υπάρχει πλέον πλησίον. Δεν υπάρχει διπλανός μου. Δεν υπάρχει ο άλλος. Ο άλλος όχι. Ο άλλος πλέον είναι ο εχθρός. Δεν τον βλέπουμε σαν φίλος, σαν συνάνθρωπο να τον συνδράμουμε να, να σκεφτούμε ότι και εκείνος έχει, έχει ανάγκες, έχει οικογένεια, έχει σπίτι έχει γυναίκα, έχει παιδιά, έχει δουλειά έχει δουλειά, δεν έχει δουλειά δεν έχει δουλειά Ποιος θα του δώσει εκείνου να φάει Ποιος θα του δώσει ένα ποτήρι νερό Ήρθε χθε ήρθανε χθε στην Παντάνασα που εξομολογούσα Ήρθε ένα παντρεμένο ζευγάρι Κλέγαν και οι δυο. Λέω τι συμβαίνει. Τίποτα. Δραχμή. Δραχμή παππούλια. Με ένα παιδί εννέα χρονών. Με τι ζητιάει. Δρεπόμαστε. Πάμε στον ένα, πάμε στον άλλο, πάμε στον άλλο. Να ζητήσουμε δώσ' πέντε ευρώ, δώσ' μου 2 ευρώ, δώσ' μου ένα ευρώ, δώσ' μου δύο ευρώ. Δώσουμε... Να πάω να πάρω λίγο φαΐ για το παιδί. Να ζήσω με. Έχουν δικαίωμα στη ζωή, το καταλαβαίνετε. Έχουν δικαίωμα στη ζωή. Μην τους βλέπεις υπεροπτικά. γιατί θα έρθει και η ώρα η δικιά σου και σας είπα παρουσιάστηκε και τέτοια περίπτωση γιατί αυτά τα κηρύγματα τα λέω τώρα 25-30 χρόνια και παρουσιάστηκε περίπτωση που ήρθε και μου είπε παππούλη τότε που σε άκουγα σε ειρωνευόμουνα γιατί ήμουν απάνω γύρισε η ρόδα και τώρα είμαι κάτω και πεινάω εγώ τώρα και δεν υπάρχουν άνθρωποι να μου δώσουν τα χάσε όλα ήρθε το χρηματιστήριο πάντα όλα Τώρα μένει με νίκη στο σπίτι του. Στο σπίτι του μένει με νίκη. Ποιος θα τους είδει αυτού του ανθρώπου, Βλέπεις είναι και η πλούση της σημερινής εποχής. Οι λίσταρχοι. Οι οποίοι κανόνισαν να φτωχύνετε όλοι σας. Να φτωχύνουμε όλοι μας. Και τώρα αυτοί να γελάνε και να γλεντοκοτπάνε πάνω στις πλάτες μας. Και να βγαίνει ο αρχιλίσταρχος. Να μην πω το όνομά του γιατί το Ξέρετε να βγαίνει ο αρχιλίσταρχος και να μιλάει απάνω και να λέει ότι θα το σηκώσουμε μαζί, μαζί θα σηκώσουμε το κάρο και αυτός πάει σε ξενοδοχεία με 7.000 τη βραδιά παρακαλώ και θα σηκώσει μαζί το κάρο μαζί με μένα και με σένα το κατάλαβες και δεν είναι μόνο αυτός ο λίσταρχος, είναι και όλοι οι άλλοι λίσταρχοι Τι λέει λοιπόν εδώ ο πλούτος εκεί που πρέπει να πάει στα χέρια εκείνων που θα τον έχουν στα χέρια τους αλλά θα κοιτάνε τους άλλους και όχι τον εαυτό τους Για αυτό λέει συμφέρει άφρονη τρυφή δεν είναι σωστό λέει ο Κύριος να πάει ο πλούτος στους ανόητους, στους άφρονες στους πλούσιους εκείνους που θα κοιτάνε μόνο την τσέπη τους που θα κοιτάνε μόνο τον εαυτούρι τους δεν συμφέρει ο πλούτος να βρίσκεται στα χέρια εκείνων οι οποίοι θα τα αποθηκεύσουν μέσα στις τράπεζες και δεν αφήνουν άνθρωπο να πλησιάσει εκεί και είδες πώ του ονομάζουνε άφρονες μην μιλάς συγχωρή, μην μιλάς, Όλα θα μιλάς. Δεν συμφέρει, λέει η Αγία Γραφή, να είναι στα χέρια των ολίγων, των ανοήτων πλουσίων, γιατί αυτοί δεν θα κοιτάξουν ποτέ τους άλλους. Και αν η Κέδης άρξεται με θύβριος δυναστεύειν και αν βάλεις λέει έναν δούλο να κυβερνήσει το σπίτι, αυτός δεν πρόκειται να ειδεί τους άλλους ποτέ με καλό μάτι. Είναι φτωχό ο η Κέδης, είναι φτωχός ο δούλος, ζει με αν γίνει αφεντικό και έχει μέσα του και έχει μέσα στο σπίτι χιλιάδες και εκατομμύρια, αυτός τρώει όλα μόνος του, πως έτρωγε τις πεταροδεκάρες, γιατί κοίταγε να χορτάσει την πείνα του, τώρα λεφτά βλέπει πάλι δικά του είναι όλα. Δεν έχει μάθει να ενδιαφέρεται για άλλο. Δεν έχει μάθει να κοιτάει γύρω του, δεν έχει μάθει να ενδιαφέρεται για πλησίον του. Τι ζήτησε ο Κύριος, θυμάστε, τι ζήτησε ο Κύριος από τον πλούσιο νεανίσκο. Πλούσιος είσαι, ναι, παιδί μου, πλούσιος, πλούσιος. Εγώ στα τα άγαθα, πλούσιος, πολύ ωραίο. Είπαγε πόλησον τα υπαρχοντάς σου και διάδοση φτωχής. Γι' αυτό σε έκανα πλούσιο. Να τα πουλά και να τα δίνει, να τα τρώνε οι φτωχοί. Θυμάστε την ιστορία που σας έχω πει με τον Απόστολο Οθωμάκο. Ο οποίο πήγε στον βασιλιά, υπήρχε φτώχεια στις Ινδίες τότε. Και πήγε στο βασιλιά και του λέει Βασιλιά, βασιλιάς τώρα να μου φτιάξεις ένα ανάπτωρο, ένα μάλιστα να σου φτιάξω. Γιατί ήταν αρχιτέκτονο ο Άγιος Θομάς. Δώσου μου λεφτά. Πόσα θα θες. Να ξεκινήσουμε του λέει με 100 εκατομμύρια ευρώ ας πούμε τώρα. Ελληνικά, σε ελληνικές δραχμές. Σε... Τι ελληνικά, τα ευρώ δεν είναι ελληνικά τώρα πάντων. Τα λέμε και εμείς ελληνικά Εκατό εκατομμύρια Πάρε εκατό εκατομμύρια Βγαίνει όψο Τα μοιράζει στους φτωχούς όλα Τον συναντάει μετά από κάποια χρόνο Πώς πάει το ανάπτυρο Μια χαρά του λέει προχωράει Θες και άλλα λεφτά και άλλα λεφτά Πώς άλλα εκατό Πάρε και άλλα εκατό Βγήκε πάλι όψο στις Ινδίες στο, Στις φτωχογειτονίες Τους τα μοιράσε όλα Κι άλλα και άλλα και άλλα Κάποια μέρα ρωτάει ο βασιλιά. Πάει κάποιο στο βασιλιά, μάλλον του λέει ο βασιλιά: Εκεί λέει που μένει εκεί στην περιοχή, σου λέει μου φτιάχνουν ένα παράτι. Ποιο παράτι λέει, Πού τη φτιάνε την Πού το φτιάνει, φτιάνε, παράτι. Εκεί λέει κάπου εκεί κοντά λέει. Δεν έχει δει τίποτα, λέει όχι. Στο τάδε σημείο δεν έχει δει, Όχι λέει, Δεν φτιάχνουν. Πάει ο Απαστολοστομά, Τι θε του λέει, Και άλλα λεφτά λέει. Το ξεκίνησε, λέει το παράτι, Το φτιάχνει το παράτι, έτοιμο του λέει: Ποτέ να γίνει να τελειώσει. Δεν με κοροδεύεις του λέει Όχι δεν σηκοροδεύω Έλα πάμε του λέει να σου το Τον παίρνει το βασιλιά από το χέρι Βγαίνουν όξο και τον κατεβάζει Στις φτωχογειτονιές τη Ινδίας Να του λέει το παλάτι που χτίζες Όλοι τούτη τώρα του λέει τρώνε ψωμάκι Αγρίεψε ο Βασιλιά. Στη φυλακή ο Θωμάς Εις θάνατο. Κατεχράστη Άκου τώρα ήταν ο καταχραστής έτσι Ο Θωμάς ήταν ο ή εκείνος που τα και λύστευε το λαό τέλος πάντων χάσαμε και την έννοια των, των λέξεων στη φυλακή ο Θεμάς στη φυλακή στη φυλακή όμως ο Κύριος όταν θέλει να συνετήσει αρρώστησε ο αδερφός του βασιλιά και πέθανε και φαίνεται ήταν καλή ψυχούλα και πήγε στον παράδεισο επάνω τον πήρε ο άγκυρος από το χέρι και του λέει για πάμε του λέει να μου πεις που θες να μείνεις εδώ στο παράδεισο. έβλεπε λοιπόν σπίτια πολυτελείως από εδώ σπίτια πολυτελείως από εκεί και λοιπόν βλέπει κάποια στιγμή μια βίλα τεράστια λέει εδώ θέλω. να μείνω του λέει εδώ δεν μπορείς να μείνεις όπου αλλού θες αλλά εκτός από εδώ γιατί Γιατί αυτή η βήλα είναι του αδελφού σου του βασιλιά ο αδελφός μου ο βασιλιάς έχει τέτοια βήλα και δεν το ξέρα, μάλιστα έχει τέτοια βήλα Ξύπησε το πρωί, επανήλθε στη ζωή και πάει κατευθείαν στο βασιλιά, τον αδερφό του. Τι θες του λέει ο βασιλιάς? Λέει θέλω να μου πουλήσεις τη βίλα. Ποια βίλα? Εκείνη λέει που σου φτιάξε λέει ο ξένος ο Θωμάς. Όχι δεν με έφτιαξε λέει. Στη φυλακή τον έχω. Με κορόδευε. Ρε βλάκα του λέει δεν σε κορώδεύε. Είναι έτοιμη η βίλα. Που την είδε λέει εσύ. Την είδα την είδε! εγώ του λέω χτες το βράδυ πέθανα πήγα στην άλλη ζωή και ζήτησα από τον άγγελο να μ' αφήσει και μου είπε ότι αυτή είναι δικιά σου λέει. θέλω να μου την πουλήσεις να την πάρω εγώ τότε κατάλαβε βασιλιάς τι έκανε ο Θωμάς και τότε ξύπνησε μέσα του και όχι μόνο τον έβγαλε από τη φυλακή αλλά και πούλησε όλη την περιουσία και την υπόλοιπη που είχε ο βασιλιάς και γίναν όλοι φτωχοί και μέσα μάλλον όλοι εφάγανε γίναν ίση μεταξύ τους για να τρώνε και φτωχοί αλλά να τρώνε και πλούσιοι. επομένως ο Θεός δίνει δίνει το πλούτο αν είσαι μυαλωμένο κάνεις σωστή χρήση του πλούτου αν είσαι άμυαλος, κάνεις κακή χρήση του πλούτου και αν διαβάσετε το βιβλιαράκι που σας έχω δώσει θα δείτε μέσα στα αμαρτήματα έχω βάλει και τον πλούτο όχι όμως γιατί είναι αμάρτημα γράφω άμα το διαβάσετε εκεί η χρήση του πλούτου είναι ή αμάρτημα ή όχι όχι ο ίδιος ο πλούτος τα λεφτά δεν είναι αμάρτημα τα λεφτά είναι μέσα το μέσο για να διεκπαιρεώνουμε τις δουλειέ μας εδώ στον κόσμο αυτόν Ήθελα να προχωρήσω και παρακάτω, στο στίχο 11, αλλά η ώρα με προλάβει. Μου βάλει και εκείνο το ρολόγιο. κάποτε που δεν το είχα, σας έπαιρνα σβάρνα. Τώρα, δεν μπορώ. Πάει τώρα, υπάρχει έλεγχος, κρίσεις. Λοιπόν, ο Θεός να είναι μαζί σας, πρώτα ο Θεός την άλλη Κυριακή. Το άλλο Σάββατο, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι, ναι.